Κιλιοστό το έτητε, τετρακοσίως τότε, ενενήκοντα και οκτώ πληρεστά τη. και μόρος εκ Θεού και πέδευσεις εκ τούτου, Θανατικών επέσωσε εις το νησίν της Ρόδου Και ήρχισε να αυτού του Οκτωβρίου Και κράτη μήνας είκοσι η λίμη του θανάτου. Κυριαρχούντος τη γαρούν του μεγαλομαστορούντος, Φραπέτρου Πέτρου Τε Δε Αβουσόν, Έτικε Καρδινάλου, Δε Σάντου Ανδριάνουτε και ο αυτό Φρα Τζόρτζε. Καθέδρα Αποστολική τη Μητροπόλεω Ρόδου ήταν ο Αγιώτατο ο Σοφό Μητροφάνη. Αρχιερεύ Σπανάρετο, Καλό Μητροπολίτη. Εν το θανατικό και αυτό απεβίω. Αλλάγε και το ποίημα και όσα αδιαστήχου Βαβέ Παπέ, Δια το θανατικόν της Ρόδου, Εμμανουήλ ο γράψασίν, Ακμή και ο ποιήσας, Γεωργιλάς ακούεται, άρχοντες πλούσιοι και πτωχοί, μικροίτε και μεγάλοι, κι εσείς, αυθέντες φρέριδε, οπούστε το κεφάλι, τι ήταν τούτο το κακό, το μέγα και μυστήριον, και το πικρόν θανατικόν, το φοβερόν κριτήριον, οπούλθε η κύβρε την πτωχήν, την ρόδον τη μισκήνα, κέφα τους ανθρώπους της με λιμασμένην πείνα, και θέρισε τον πίσκοπον, και έκοψε του παπάδε. Διακόνους και εκκλησιαστικούς Και τους ξαγορευτάδες Και πίκρανε τους γέροντες Και έθλειψεν τες μανάδες Τες κόρες τες ανέγλιτες Και τες οικοκυράδες Και ξέζευσε τα ανδρόγινα Και ορφάνευσε παιδάκια Και φύκεν τα να αναθραφούν πικριές και φαρμάκια Άλλοι και τίτον το κακό Χριστέ η αμαρτία νά τον κι αυτό γραμμένον Εις τις τύχεις τα χαρτία Ήνάνεν αυτά κρίματα τα έχει η αθλία και δέρνεις και παιδεύεις την μεθάνα του αιτία. Κλάψατε όσοι χριστιανοί βρίσκεστε βαπτισμένοι, Την ρόδον την εξακουστήν ιστότε τότε παιδεμένοι. Θρυνήσετε και πείτε τη ο κάτι καταλόγη Κι ανθιβολήν πολύθλιβον να ομοιάζει μυρολόγη. Αλίμονων ροδίτε μου, καλά παλικάράκια, και ξένοι όσοι εχάθητε, Ρωμαίοι και φραγκάκια, το τι έπαθεν οι νιώτη σα και αυτή η ελικιά σα, την θνήσιν την επάθετε και την παραλυσιάν σα, και τα κρυβά σας τα κορμιά στα τράνα τα φορτώνουν, ει έξω σκοτεινά εκεί σε ναταχώνουν. Δίχα μεγάλες ψαλμουδιές, διχώ αλουλουιάρια. N'άρχονται να τα βάλουν συν επάνω στα μουλάρια, οι μανιόρδοι με χαρέ τα σώματα να παίρνουν, και άλλοι να τα θάπτουν και εκείνοι να διαγέρνουν. Ο κρίμανο που γίνεται, βαβέ, τη μη η ει τέτοιαν χώραν εύμορφην να έλθει τέτοια θνήση, και να τα δάκρυο ταπεινό, να να όσον με σύρνη όρεξη και νους όσον με πείθει. Άμε θωρώ και φύρθηκα Και ξεστικό σε γίνην, Ως δια να δουν τα μάτια μου Τέτοιαν πικρά νοδίνην Και θλίβουν την καρδούλα μου Πολλά πικρά την καίγουν Αλ' όμω τα χειλούρια μου Τα πικραμέν ας λέγουν Πούνεν οι σάρκες οι λευκέ Και οι ευμορφωσίνες Οι φαντασίες οι πολλέ Και οι γαλανταροσίνες Τα ρούχα σας τα έκλαμπρα Σατία και βελούδα Και αυτά σας τα γαλαντικά τα πάνω σα σοπούδα, σπαθιά σα και μπουνιάλα σα και τζίντου χρυσωμένου. Έδα θωρώ των θάνατον και έχεις κερδεμένου. χλέν σας οι άμετρα, και τα στενά θρυνούσι, και χάσκουσι, και ακαρτερούν τα χανασασιδούσι, οι κόρες όπου γλίσασιν οι αγαπητικές σας, οι συγγενείς και γείτονες και αυτές οι ειδικέ σας. Τα παραθύρια κλείστησαν και οι πόρτες εκτιστήκαν και οι λιγερές εχάθηκαν και οι νέοι επονδιαστήκαν. Εχορταριάσαν τα στενά και οι σα χυμίσαν, και αυτήν την κα τα σπίτια ευρωμήσαν. Τόσον καιρόν να βρίσκονται Κλεισμένα, βουλωμένα και από τη ανητά να Νάνεν διευθεντεμένα. Όμως εκείνοι εδιάβησαν Όπου τα εμετέχαν Και χάσασιν τελπίζασιν και εκείνα τα παντέχαν Και παρεχώρησε ο Θεός Και παρασύντα άλλη. άλλοι. Αμή τον Χριστόν Να τους εδώσει πάλι Την βασιλεία εν ουρανών Και κάλει παραδείσου και την αιώνιον ζωή να την κληρονομήσουν. ζείτε άρχοντες εσείς όπου και αν πάτε, τούτο το μέγα το κακό μηδέν το λισμονάτε. Έμ. Το θαύμα σφάζι με, τα μέλη μου χαλούσε, και κόντανε η γλώσσα μου, τα χείλη μου σιγούσε, διατι άπτη η καρδούλα μου σαν μια φλόγα μεγάλη, και από τον θρήνον των πολλήν έχασα το κεφάλι, και θάμπειναν τα μάτια μου από το πε και κλάψε. Αλλή, Χριστέ μου, να λαλό τον θανατών σου, πάψε. Πλάστη μου, διατι την ρόδον τη μη για στρέψε την απόφασην Και τα πικρά σου κίνα Κι ας έλθει το συμπάθιον σου Το έλεος σου ας φτάσει Κι ως πότε χάρου το σπαθίν Το αίμα διαναστάσει Όουρα νε κατάστερα Ήλιο και φεγγάρι, όρι, βουνά και θάλασσα Γη τη Ρόδου, τα όρη Κλάψατε Και θρηνήσετε τεσάτηχες άτυχε κόρες Που ήσαν λέγω εξακουστές Στου κόσμου όλες τι χώρε αν θελήσω διένα υπό, τες ευμορφιές και κάλι εσύ είχαν οι και τι να τα θυβάλει, μα την αλήθεια λέγω σα, όσα κι αν τες πενέσω, να τε σηκώσω αυτήν γιν, στα ύψη να τες θέσω, τόσον και πλά και πλιότερα να με υπερνικήσουν. Αμέ, τα χιλουράκια μου τώρα, ας τες φουμήσουν. Οι κόρες όπου είπαμεν ρόδου οι κουρτέσες Μια νύχαση την φορεσιάν Φράγγισες και ρωμέσες Άσπρες ήσαν στο πρόσωπον Και κρύες το τραχύλι Τα μήλα του προσώπου των Κόκκινα και τα χείλη Τα φρύδια ξενοχάραγα Ωραιωτικά ματάκια Και στήθη ως περμάρπαρα λευκά Βυζιακανάκια Ω χρά σε μυδαλόμνοστες Νόστιμες ασπρουλάτες και καλομορφωτύπαρες, Άγγελομυσιδάτες, Και τα μαλλιά χρυσαφωτά, Ίσατες ηλικές των, Άλλες να τα έχουν άπλωμα, Κι άλλες εις Τα δε μαλλιά που κρέμονται, Και τις να τα συγγράφει, Ανάκατα με τα μαλλιά, Να έχουν βρύλε χρυσάφι, Αμέ, όσα πλεξουδιάζουνταν Με το μαργαριτάρι, Και σκούφιαν άλλος δικτυωτήν, Με το πολλήν λογάρι, Κύπαρ ει Άψαγες κόρες ήσαν, νεράδες ή αγγέλησες και πλεόν εξεφυσήσαν. Το σύσμα και το λίγισμα και τα ανδρανισμάτων, το κλίμα του τραχύλουτων και το υπολύγισμάτων. Και πια να βρέθηκε ψυχή αυτήν αν φύσιν, θωρώντα τέτοιε ευμορφίες, να μην τες αγαπήσει. Όμως εγώ θέλω να πω και δια την φορεσίαν, να φυγηθώ παρά μικρόν μόσιν εμπορεσίαν. Ενδυμένα ήσαν τα κορμιά, τα γελικά εκείνα Από πανάκια της φραγκιάς, από τα πλέα της φίνα Μοίρανε πάφτε να φορούν βελούδα τζαμιλότια Και λιθομαργαρίταγα να έχουν ισμανικότια Και απάνω στα τραχύλια τραχίλια των, εις τα τουρνεύματά των Χρυσά να έχουν γουρζέρια μέχρι και τα βυζιά των Και απ' έξω οι γουνέλες των έτερα να έχουν πάλιν Να λάμπουν, να κτηνοβολούν τα ευμορφά των κάλλη Αμε τα εγκόρφια, τα χρυσά που κρέμονται στα στήθη Πολύ ξοδα, πολύτιμα, αμε εμένα πήθη Ο φλόκος εις το κούτελον, ο λιθοκαμωμένος Και ο μαλοπλέκτης την κορφήν, ο μαργαριταρένος Άλλες να οι χρυσές άλυσες να φορούσουν, χοντρέ κατά την δύναμιν και μπόργιαν να κρεμούσουν, Και άλλες αργυρόχρυσα ψηλά αλυσιδάκια Να τα κρεμούσουν οι πτωχέ και τα θηλυκονδάκια και πάσα ένα φόρεμα που να'ν ετοιμημένον Χρειάνε πιο κάτω στην ποδιάν τριγύρωναν ραμμένο Βελούσιν ή και τζατουνίν ή καμουχά αυτήν μπίζαν Το πλάτος πλέον να να'χει την κουρτουμπίζα Πρέπει να γράψομεν και αυτήν μετάλλα τα γραμμένα Την συν την αργυράν, της μέσης την καδένα Όλην την μέσην ζώνεται και φθάνει έως κάτω και ξετελεύει άκρατα Στου καλικιού των πάτων. Δένει και κόμπους δυο, τρει, τάχατε να κοντίνει. Α με το μήλον επενώ που κρέμεται ει εκείνη. Έχει που στημαρίζεται ει στέγνη και ει βάρο. Πεντήκοντα και εκατόν φλουρία, διακόσια ει θάρρο. Άλλε ακόμη πλαιότερα, και άλλε να μην φτάσουν. Αυτά μισά των ίμισων να έλθουν συνασιάσουν. Είδα και μοίραν από αυτέ που βάλαση Τριάντα αξίζους φλουριά, να τα στιμάρεις δίκαια, Διατίσαν ολοτζάποτα χρυσοκλαβαρισμένα, Με λιθομαργαρίταρα τριγύρου στολισμένα. Τι το λοιπόν έγινε ε το σαν είχα συναλλάξειν Τες φορεσιές, τες στολισχές, με ερωτίας τάξειν, Ό σαν τον ήλιο λάμπουσε, σαν τον αποσπερίτην, Παρά το φέγγος φέγγουσιν, παρά την Αφροδίτην, Και να τες εψικεύουσιν οι και βανίτσε. Οι άνδρες τον να πάνε πίσω των οι μανίτσες, Να προπατούν, να χαίρονται, με διόμα και κανάκιν, Άλλες εις βρύσες, εις λουτρά και εις περιβολάκιν, Να πάνε, να συν πάσα και σκόλη, Συμφάμιλοι να τρέχουσι με φαγοπότια όλοι, Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ουχίδι άλλη μέρα, τεσάλε δε να κάμνουσι νύκταν και την εσπέραν, Και να νυκτοκοπιάζουσι, να νυκτοκοπιάζουσι να Δια να μην ξεπέσουσιν από τον βιό, σοπόχουν και τι σε ξεύρει να μα πει όλε τι τεχνοσύνε: Τα κάμνα τα χεράκια των και τι ευμερφωσύνε πλουμάκια και πλατίφυλα με τέχνην και με πράξην Επάνω ει ψηλάλινα, λογέ σοχρέ μετάξιν. Να χρυσοκλαβαρίζουσιν μασίμιν και χρυσάφιν. Με πάσαν τέχνη μουσικήν ω αν καλή ζωγράφη. Παρμπέρε, μαξελάρια, κουρτίνε και μαντήλια. Με κειδονιές, τριαντάφυλλα, κλίματα και σταφύλια, Άνθη και ρόδα και μυρτιές, πασίλογα λουλούδια, Με πόθων να πλουμίζουσιν, με χαρές και τραγούδια. Λέγω, αν έτυχε κανείς να τα καλοσκοπήσει, Τ' αργόχειρα τα κάμνασιν, πολλά να χεν